Στοίχη 12-17. Όχι φιλία με τον αμαρτωλών κόσμων. 12. Σας γράφω παιδάκια μου την επιστολή αυτήν, διότι έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σας δια της πίστεως στο όνομά του. 13. Γράφω ισάς που για την ηλικία σας και για την χριστιανική σας πείρα αξίζει να ονομάζεστε πατέρες, διότι λόγω της πρόοδου σας στην χριστιανική ζωή έχετε γνωρίσει καλά των λόγων ο οποίος είναι εξ και ανάρχος προς τον Πατέρα. Γράφω εσά σας νεότεροι, διότι έχετε νικήσει των πονηρών κατά τους διαφόρους πειρασμούς της νεαρά σας ηλικίας. Σας έγραψα, παιδιά μου, διότι έχετε γνωρίσει δια της πείρα και της στενής σχέσεως των εν ουρανείς Πατέρα. 14. Σας έγραψα, πατέρες, διότι έχετε γνωρίσει καλά τον Χριστόν ο οποίος υπάρχει απαρχής ίδιος. Σας έγραψα νέοι, διότι παρά το άωρον της ηλικίας σας, είστε πνευματικώς ισχυροί και ο λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει των πονηρών που ιδιαίτερος επιβουλεύετε τη νεότητα. 15. Μη αγαπάτε των μάτων και μακράν του Θεού ευρισκόμενων κόσμων. Μη δέτασεν το κόσμο απολαύσεις που αποχωρίζουν τον άνθρωπον από τον Θεόν. Εάν κανείς αγαπά τον κόσμο ή προς τον εν πατέρα αγάπη δεν υπάρχει μέσα του. 16. Και δεν έχει η καρδία του ανθρώπου αυτού αγάπη προς τον Θεό και Πατέρα, διότι κάθε τύπου που υπάρχει στον μακράν του Θεού κόσμων, ήτι η επιθυμία της διεφθαρμένης φύσεως και σαρκός του ανθρώπου και η επιθυμία που μας προκαλούν τα μάτια μας και η αλαζονική επίδειξη στην οποία σπρώχνουν τα πλούτη, όλα αυτά δεν είναι από τον Θεό και Πατέρα αλλά είναι από τον μακράν του Θεού κόσμον. 17. και ο μάταιος κόσμος παρέρχεται, καθώς περνάει και επιθυμία την οποία τα αγαθά και του προκαλούν. Εκείνος όμως που εκτελεί το θέλημα του Θεού, μένει αιωνίος και δεν παρέρχεται.